I know that you have 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. And miles. Oh, yeah. If you think. That I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately put things in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna joke on it too. You're gonna lose that smile because of the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. Miles and, miles and Miles and Miles Oh yeah You took advantage Of my trust in you And I was so far away I saw you holding lots of other guys And now you've got the nerves to say That you still want me Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while, I can see for miles and miles, I can see for miles and miles, I can see for miles and miles and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 In the turmoil, I See on days You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze When there's a poke at you, you're gonna choke on it too You're gonna lose that smile, because all the while I could see for miles and miles I could see for miles and miles Good shit for mine! My... η ώρα είναι 8 και 20 και 25 είναι το ράδι εδοπεύω του 107 και 7 βέβαια σήμερα δεν είχα τη χαρά να τα ακούτε για πολλές ώρες άλλο σπάνια συμβαίνει αυτό τέλος πάντων η εκπομπή που συνέθως αρχίζει στις 8 και τελειώνει στις 10 λέγεται ουρανοξήστη αγάπη μου το λέω αυτό για τον Τάκη ναι. ε, δεν θα γίνει σήμερα γιατί έχουμε surprise που λένε είναι εδώ στο στούντιο Τάκης Πυριδάκης ηθοποιός και σκηνοθέτη, ο οποίο παρουσίασε και την πρώ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ε, θα πούμε κάποια πράγματα, βέβαια μην νομίζετε ότι θα γίνει καμία συνέντευξη έτσι στο κουλτουριάρικο, απλά μια κουβεντούλα έτσι περισσότερο γενικής φύσεως και κατά δεύτερο λόγο ίσως ε, κινηματογραφική. Ε, να ακούσουμε ένα κομματάκι και να αρχίσουμε. Συνεχίζεται να ακούτε το ράδιο το οποίο από του 107 και ε, Είπαμε λοιπόν και πριν ότι σήμερα εκτό από τον Γιώργο, τον Άρκη και τη Μαρία που είναι στο στούντιο είναι και ο Τάκη στου Πυρηδάκη, ε, τον οποίο ε, δεν θα ρωτήσουμε, απλώ θα συζητήσουμε μερικά πράγματα, μα θέλει και αυτό θε. Θέλει. Ε, εντάξει. <συστονίδι> λοιπόν, εμένα μία ταινία μου έχει μείνει, τόσο πάμε, πώ έχει παίξει, ε, δεν εννοώ την καρικερό σα σκηνοθέτηση μόλι άρχισε, ε, η γλυκιά συμμορία. Θέλω να μου πει γιατί έπαιξε η γλυκιά συμμορία. <συγλώνα> δεν πειράζει σε τι Είδου ταινία ήταν αυτή, πώ τελος πάντων μπλέχτηκες με ε, ταινίε να τις πω έτσι, αντιεμπορικές, αν και το εμπορικό και το αντιεμπορικό είναι τελος πάντων αφιζητούμενα τον τελευταίο καιρό. Ε, τι όσον ποιο ήταν ο στόχο. το σταριλικι δεν ήταν σίγουρα, όπως θα καταλάβουν και οι, οι ακροατές στη συνέχεια. Λίγα πράγματα γι' αυτό. Ναι, η γλυκιά συμμορία έτυχε όταν ήμουν έτσι και εγώ στους δρόμους και ψαχόμουν να δω τι θα κάνω δεν είχα αποφασίσει να γίνει θεατρό. Ε, κάτι με τη σκηνοθεσία, κάτι λίγο. απ' όλα, κάτι ήταν και μια εποχή περίεργη. Ξέρετε, γυρίζαμε στου δρόμου, τιμούμα στους δρόμου και νομίζαμε ότι την άλλη μέρα κάτι καλό θα συμβεί. Δεν συνέβαινε, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν ε, διαφορετική από ότι είναι σήμερα. Ε, Είχαμε μια ψευτοελπίδα, ρε παιδί, μου. Για κάποια πράγματα, όχι ότι θα γίνει κάτι, αλλά σαν διάθεση το λέω. Μέσα σε αυτό το ψάξιμο, λοιπόν, τα του δρόμου που είπα, ε, κάποια στιγμή αποφάσισα να γίνει θεατρό. σε κάτι σχολέ. Ε, σφίχτηκα πολύ, γιατί ήταν έτσι λίγο ακαδημαϊκού χαρακτήρα. και Αλλά ήθελα και εγώ κάπου να ψαχτώ με κάποιους ανθρώπους και ψαχτήκανα με κάποια παιδιά μέσα στη σχολή και βγήκε, βγήκαν κάποια αποτελέσματα ή μάθαμε κάτι. Ε, αυτό ήταν το νέα της σχολής που είχα πάει, τουλάχιστον γύρω, το Μετά από ένα διάστημα έτυχε, έτυχε πραγματικά συντύχη, είχε, μια φωτογραφία μου ξέπεσε στα χέρια του Νικολαίδη. Και με φώναξε να παίξω αυτό τον ρόλο. Τόσο απλά, α πούμε. Κάναμε κάποιε πρόοδε, στοιχειώδε, δεν κάναμε ιδιαίτερε πρόοδε. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτήν την ταινία. Τι ήταν αυτήν την ταινία τώρα. Αυτήν την ταινία, λίγο πολύ την ξέρετε και έχει περάσει και μια δεκαετία. Ε, για μένα παίζει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι και σαν ανάμυση, και το ότι συνέβη μεταξύ μα και με του άλλου ιστοποιού τη εποχή εκείνη, που παίζανε στην ταινία και ό,τι γλύκα μπορεί να σα αφήσει είναι ένα πράγμα που το κάνει ε, όταν αρχίζει και το κάνει για πρώτη φορά. Ε, τι άλλο. Ε, πιστεύεις ότι είχε κάποιο κοινωνικό από που έτσι μήνυμα η τέλεια. Ναι, νομίζω ότι είχε και έχει ακόμα. Δεδομένου ότι το ταπέζεται τώρα σε γεννή κάποιου ανθρώπου οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα να σκέφτονται. Ε, τώρα σαν ταινία δεν μπορώ να σκίσω καμία κριτική για και, και δεν θα ήθελα γιατί είναι εύκολο 12 χρόνια μετά ή 11 να πει το, το κάναμε και ή δεν το κάναμε. Αργότερα συμμετείχα και σε άλλε ταινίε. Αργότερα έρχεται αυτό που λέει το σύστημα στα ρηλίκη, ε, το οποίο τα απέφυγα. Και μαγκιά ε, Σε ό,τι αφορά το να κάνει κανεί καριέρα σαν σκηνοθέτη, ε, εμπερικλεί όμω το γεγονό ότι κάπου θα αποδεχτεί το ότι είναι... Μέσα σε ένα κύκλωμα, να το χαρακτηρίσω έτσι, όπου κυκλοφορούν εφήρμες, όπου κυκλοφορούν εστάρς, όπου πρέπει να σε αποδεχτεί ε, ένα, μια ομάδα κριτικών και μια ομάδα κοινού, ας πούμε, που μπορεί και να μην έχει ψάξει τα πράγματα που έχει ψάξει εσύ και σε τελική ανάλυση να σε ε, ε, στείλουν στον τίπο για να συμβεβαστείς με κάποιες πράγματα που ίσω, να μην ήθελε να συμβεβαστείς, αλλά θελικά το κάνεις για να προχωρήσεις και εσύ επαγγελματικά. Γι' αυτό πώς, πώς το αυτό. Πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο τελικά, γιατί ακόμη πιστεύω ότι είσαι και σε νεαρή εισαγωγικά ηλικία και ίσως δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μετά όμως... ...και τώρα πια είμαι σε νεαρή ηλικία. Είσαι, είσαι. Φαίνεται. Θέλω να φύγει. Αυτό είναι. Πρώτα 35 χρόνια δεν είμαι. 37. Καλά, έχει μια... Εν πάση περιπτώσεις, να κάνουμε. Θέλω να πω το ότι αυτό που με βλέπει, ας ότι θα συμβεί σε εμένα συνέβη και αυτό που βλέπουμε σήμερα ως ταινία και το λέμε εκεί πως το θέλουμε μια δικιά μου ταινία, γιατί εμείς είχα μια συμβέση με τη δικιά συμμορία, είτε μια δικιά μου ταινία, με τους συνεργάτες μου, τα δικιά μου είναι τα παρικιά μου, με το συνεργάτες μου. Εννοώ με το τι έχω κάνει σαν ηθοποιός. Έτυχε και σε κάποια φάση της ζωής μου να είμαι ηθοποιός, να παίξω σαν ηθοποιός είτε για το booster, είτε για τα φράγκα, είτε οτιδήποτε. Ε, και σε κάποια άλλη φάση, απλώ όπω αγαπάμε τα πράγματα, ό, ό, ό,τι έχει αγαπήσει ο καθένα και ήρθε η στιγμή να το κάνει, το έπραξα. Δηλαδή αγαπάω το κινηματογράφο, ε, ακολουθώ την κρίση μου και κάποια στιγμή δεν νομίζω ότι έχω την ανάλογη εμπειρία, το κάνω έτσι, έκανα και εγώ α πούμε με την ταινία και γίνω. Ωστόσο, επειδή ακριβώ όπω θα έφεσες τα πράγματα δεν μπορώ να σου ε, ε, συμφωνώ απόλυτα, αυτό το πράγμα το έχω στην πλάτη τώρα τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, φτιάχνοντας σε την ταινία, δηλαδή το δηλαδή, ότι... Είμαι με το ένα πόδι μέσα στον βαθμό που θέλω να φτιάξω ταινία για τα άλλα δύο έξω. Ε, το η ταινία είναι έπ, ε, από πέρσι γιατί έπρεπε να τη χρηματοδοτήσουμε περισσότερα χρήματα που ζώσαμε τα μισά. Ε, επίσημα έχει κυνηγηθεί ανελαίητα, ανελαίητα και έχει ιδέα και αυτό έχει αποτέλεσμα και στο αισθητικό μέρος της ταινία. Μπόρεσα και το κράτησα στον αντίθετο. Η ταινία δεν βγήκε έτσι εύκολα. Η ταινία οκιπωστεύεται δεν θέλω να τη βγάλω. Χρηματοδοτήθηκε μια ταινία με χρήματα στον κράτο και τελικά δεν ξέρανε τι χρηματοδοτούσαν. Και όταν βγήκε η ταινία, κάπου ε, το την έφερε. Λοιπόν, και εκεί που του την έφερε, έχω ένα φεστιβάλ τώρα ε, να έχει χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, από, από δημοσιογραφική αγετία μέχρι ε, κάποιου γελίου τύπου που γράφουν σαν νέα, το, το πολλό νεβίας, πούμε, να είναι το Πολωνεβία, α να ασκούν κριτική, να βρίζουν, να κάνουν, να δείχνουν. Η ταινία έρευνε στον κόσμο. Και αυτό είναι σίγουρο. Ε, αυτό επιτευχθεί. Εγώ νομίζω ότι ίσα ίσα πρέπει κάποιο να είναι ικανοποιημένος όταν ε, η ταινία δεν αρέσει σε αυτούς που δεν πρέπει να αρέσει και μιλάει, ε, να το έτσι, συναισθηματικά και ψυχικά σε αυτούς που πρέπει να αρέσει. Ε, δηλαδή νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν ε, από την αρχή να το είχε σκεφτεί τέλος πάντων και νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Ε, από εκεί πέρα, εντάξει, απογοήτευσης πάντα υπάρχει. Ε, του στείλω ότι, εντάξει, κάποιοι άλλοι γίνονται αποδεκτοί που να το πω έτσι, συντρέχουν με του γλύφτε και με του ρουφιάνου και με του και με του, αλλά νομίζω ότι αυτό ίσα ίσα είναι πλειονέκτημα για την ταινία, δεν είναι μειονέκτημα. Όπου μου το λένε κάποια νέα παιδιά σαν και εσά, χαίρομαι. Αν με βλέπεις μου τσουφλί, όχι γιατί έφερα κάτι, δεν φταίει για το σημείο και να. Με τα δεν είναι ότι δεν χαίρομαι, αλλά δεν είναι ότι είναι δυσαρεστημένο ή μη χαρούμενο. Χαρούμενο είναι για αυτού του λόγου. Είμαι για ένα Γιατί τόσο σαν άνθρωπο, ε, όσο και σαν καλλιτέχνη εκτό παραθέσεω ε, δεν θα ήθελα μια ταινία που τόσο καθαρά και συμμετείχαν άνθρωπο ε, οι οποίοι κατέθεσαν και το βρακίδισμα στην ταινία ε, ε, ό,τι είχαν και δεν είχαν και αυτά είναι το και η παρελαιότητα γιατί ταινία με 30 εκατομμύρια δεν γίνει από ένα. ήθελα να είναι λοιπόν από 30 με α μετρήσουμε την ψυχή ανθρώπων που λοιπόν, μια τέ, μια ταινία, με αλάφη, αφηλής, ε, δεν μπορεί να μπει το οποίο παίζει με άλλα μέτρα και με άλλα σταθμά. Θα ήθελα μια, μια ταινία που φτιάχτηκε α πούμε με, με ένα και είναι καταγραμμένο αυτό, Δεν, με ενοχλεί που την έβαλα στη διαδικασία ενό φεστιβάλ, γιατί έτσι είχα αναγκασμένο να κάνω. Εκεί είναι Εκείνη, έτσι, το παράδοξο. Διότι ξέραμε από την αρχή το φεστιβάλ παίζει με του δικού του όρου. Ένα σοβαρό φεστιβάλ έτσι κι αλλιώ βρίσκεται έξω από την οτροπία μα. Λοιπόν, αλλά ένα φεστιβάλ θέτει κάποιου όρου, κάποιου κανόνε, κάποιου. Πρέπει να παίξουμε πρωτοκοιματικέ επιτροπέ, κριτικέ τα κτλ. Λοιπόν. Κατά την εξουσία λοιπόν τη δική του πάντα χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό λιφτών και αυτό στην τεγύρα και του χρησιμοποιεί εναντίον στι ταινίε που δεν γουστάρει. Το φεστιβάλ έχει πραγματοποιηθεί, μην νομίζετε αυτό εδώ είναι μια γιορτή μια φαφάρα. Δεν είναι η παρουσίαση των ταινιών. Το φεστιβάλ έχει πραγματοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Αθήνα. Τα βραβεία έχουν δοθεί στην Αθήνα. Είναι συγκεκριμένα. Είναι δύο ταινίε που ήρθαν εδώ πέρα σχεδόν Βραβευμένε. Ε, Ποιε είναι, το μετέχνε. Και, με ε. και όπως είναι, το άλλο, το, το τέλο εποχή. Γιατί είναι βραβευμένε, ανοιχτά και καθαρά. Το είδα στι εφημερίδε. Γίνεται το διεθνέ. Και γίνεται και το ελληνικό φεστιβάλ. Υπάρχει λοιπόν μια προβληματική επιτροπή που λέει από τι 17 ταινίε, αυτέ οι δύο θα πάνε στο διεθνέ. Γιατί θα πάνε αυτέ οι δύο στο γιατί είναι καλύτερε. Εμεί τότε τι πάμε στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε, Μα ζευτούμε να χορεύουμε όλοι μαζί, αφού τα έχετε βραβεύσει, α πούμε, τι Έτσι δεν είναι. Ερχόμαστε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με δύο ταινίε, οι οποίε είναι σπουδωμένε. Έχει έναν ολόκληρο τύπο που τι πρόφηνε από κάτω, επομένω τι κάνουμε εμεί. Βέβαια, είχαν βάλει και άλλε δύο ταινίε που για ένα ψήφο δεν περάσανε στο διεθνέ. Τη δική μου και σε Σεβαγγελάκου. Αλλά και αυτό που τα μ' άρεσε, είναι κάποιο άρθρο με τρίτε, τέταρτε κτλ. Λοιπόν, γι' αυτό αν θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ, καταρχήν. Να κάνω ένα φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη και να το κάνω στη Θεσσαλονίκη. Όχι να κάνω φεστιβάλ στην Αθήνα και να κάνω στη Θεσσαλονίκη να κάνω τη γιορτή. Καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτό. Επομένως, γιατί να βάλω εγώ στη διαδικασία ενός φεστιβάλ, σπάω το κεφάλι μου τώρα, μια δουλειά που έχει γίνει με αίμα, έστω και κακή ρε παιδί μου, δεν το έχει τίποτα. Που δεν είναι κακή. Ο κόσμος δεν λέει ότι είναι κακή. Επιμένουμε, αυτοί λένε ότι είναι κακή. Ε, και δεν το λένε ανοιχτά, το λένε, ξέρεις, με το, συνήθες, το τρόπο των επιχειρημάτων κάτι γενικά, από μου Β' ποιότητας σχηματογράφου Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση Αυτό είναι το πρόβλημά μου Γιατί να βάλω σε διαδικασία του άλλη μια ταινία που έχει γίνει Τόσο καθαρά και ανθρώπινα ε, Πάντως όπως την κατάλαβα για, για να καταλάβουν ποιος μας ακούνε Το πρόβλημα δεν ήταν ότι ε, ε, ισχύει μάλλον ότι ναι, είναι στημένα τα πράγματα, ότι έχουν δοθεί ήδη ουσιαστικά κάποια βραβεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη απλά και μόνο γίνεται μια γιορτή για τα μάτια του κόσμου, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το, και στην Αθήνα δηλαδή να συμμετείχε η ταινία σου σε ένα αντίστοιχο φεστιβάλ, πάλι αν ε, κάποιοι δεν γουστάραν την ταινία σου, δεν θα. Ε, Ακριβώ. Ε. Δηλαδή δεν είναι εκεί το θέμα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Το, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. το ε. θέμα ε. είναι ε, το περιεχόμενο τη ταινία και ε, η, η στάση, η συμπεριφορά ε, των ανθρώπων που την κάνει. Αυτό είναι που συνοχλεί. Εντάξει, θα ρωτήσουμε και συγκεκριμένα πράγματα πάνω στην ταινία. Μάλλον η Εύη θα ρωτήσουμε, την έχει δει όλας και ξέρει κάτι παραπάνω. Προς το πάρον λίγη μουσική mm -hmm. συγκεκριμένα για την ταινία του αυτή την πρώτη για έλεγε αυτό που έλεγε. μάλλον πίσω από την αρχή Άρα το ξέρετε <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, για τους φυλαξημένους, ναι Κοίταξε, ποια ήταν κάτι μέρος αν η ταινία έχει σχέση με άλλες ταινίες <laughs> Λοιπόν και συγκεκριμένα με τις ταινίες που έχω παίξει δηλαδή του Νίκου Νικολάη ε, Είναι φυσικό να γίνει μια τέτοια ερώτηση Όμω πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι δεν μπαίνω στη λούμπα ας πούμε, να απορρίψω το Νίκο τον Νικολαίδη, γιατί μπήκα στην ψύχωση τη αντίθεση. Τώρα έγινε σκηνοθέτη και πρέπει να φτύνω του πάντε. Ο Νίκο και ο Νικολαίδη ήταν σημαντικό σκηνοθέτη και έκαναν ταινίε που στην εποχή του παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο και παίζουν ακόμα. Τη στιγμή που γυρίζανε οι αριστεροί με τι βελέτζε στα κόκινα μπαλκόνια και τι κόκινε κουρελούδε στου δρόμου και πάει λέγοντα, ο Νικολαίδη είχε την τόλμη να κάνει τα κουρελια τα οποία έκανε τέτοιε βέβαια βέλε, τζοηδέ ταινίε και πάει και άλλοι σκηνοθέτε. Ε, νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν άσχημο να πω ότι ε, ξέρω εγώ ο Νίκο Νικολάγη είναι ένα τώρα που εγώ έκανα αυτή την ταινία. Έχει τη δική του ιστορία και πιστεύω ότι θα ξανακάνει ταινίε και να πάει καλά άνθρωπος. άνθρωπο. Ε, ωστόσο εγώ συμμετείχα σαν ηθοποιό. Και όπω έμαθα από τον Νικολάηδη πολλά πράγματα, επειδή συμμετείχα στην ηθοποιό, δεν έχει κανένα πανεπιστήμιο Νικολάηδη που λέει ότι τελείωσε δύσκολο. Έμαθα και από άλλου κοινοθέτε που έπαιζαν. Εγώ είμαι πρακτικό άνθρωπο του κοινογράφου. Έχω δουλέψει από τον Ακουβαλάο Μπρίζε. Κλείνω 22 χρόνια μέσω μέσα είμαι Παλιά καραβάρα, καθόλου νέο. Και αυτά αφήσανε πράγματα πάνω μου και παραδείγματα προ αποφυγή από άλλου κοινοθέτε δηλαδή, που δούλεψα και παραδείγματα προ μίμηση. Λοιπόν, είναι ένα ακταρμά. Έχουμε δει όλοι κυματογράφο, είναι βιώματα που κουβαλάω και από τον ξένο κυματογράφο και ένα κυματοθέτη μπορεί να ερθιστεί και από ένα τασάκι που είναι έτσι και βλέπω τώρα εκεί απέναντι, για να το κάνει η ταινία. Ε, Επομένω, η ταινία θεωρώ πω δεν έχει σχέση με τι ταινίε του Νικολάηδη. Αυτό μπορεί να είναι δική μου άποψη. Ε, η ταινία αρχίζει ω εξή. Πραγματεύεται μια ιστορία. Που δεν είναι η ιστορία των φυλακών. Είναι μια ιστορία που συμβαίνει γύρω μα και διαπραγματεύεται την προσωπική σχέση που έχουμε με τη σφαγή που γίνεται γύρω μα. Εγώ δεν ότι ζούμε ένα μεσαίωνα. Διανύουμε ένα μεσαίωνα αυτή στιγμή. Ε, νομίζω ότι ό,τι υπάρχει γύρω μα το μεταφράζω σε μια φυλακή. Η ταινία επικεντρώνει πάνω στον ανθρώπινο πόνο. Πόνο ποιή είναι άνθρωπο. Το είπα λίγο χαλιά, δεν πειράζει, καταλαβαίνω. <laughs> λοιπόν, <laughs> εκεί επικεντρώνει ταινία. Στο προσωπικό δράμα καθένα μας Και πού αυτό το προσωπικό δράμα πούμε, μπορούμε να συναντηθούμε εκ του παραλίλου, και το πόσο ανάγκη έχει ένας τον άλλον για να μπορέσει να τη βγάλει. Αν τη βγάλει. Σε έναν κόσμο, το οποίο οι εικόνα είναι πολύ θολές. Άλλωστε, οι ηρωέ μου δεν πάνε σε κανέναν άλλο κόσμο. Δεν κάνουν μια εξέγερση για να απαιτήσουν, για να κερδίσουν, για να νικήσουν. Κάνουν μια εξέγερση με συντενία, γιατί νιώθουν ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάποιου. Είναι έτοιμοι και να πεθάνουν. Είναι έτοιμη ότι εμεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μετρήσουμε πτώματα. Και γι' αυτό α πούμε χτυπήθηκε η ταινία πάνω στο φιλοσοφικό τη μέρο. Κανένα δεν το ρώτησε αυτό. Κανένα δεν ρώτησε, ας πούμε, το ρώτησε, α πούμε, τη φιλοσοφική πλευρά τη ταινίας που είναι πολύ λεπτή. Επειδή με έχουν δει λοιπόν σε κάποιου ρόλου του Νικολαίδη να κάνω το φρικιό, λένε. Δεν ήταν έτσι, δεν έκανα το φρικιό. Έκανα έτσι θέλουν να το πουν αυτοί οι εφημερίδε, οι κλπ. Ο κόσμο ξέρει πολύ καλά ότι δεν έκανε το φρικιό. Ε, όχι γιατί αυτό, είναι κάτι αλλά γιατί αυτό είναι κάτι το εύκολο. Λοιπόν, περίπτωση, ε, ενοχλεί κατά κύριο λόγο η φιλοσοφία που έχει αυτή η ταινία και δεν το ρωτάει κανένας. Ο κόσμος το βλέπει, βλέπει που το πάει η ταινία. Έχουμε λοιπόν μια ταινία που ξεκινάει μέσα σε μια θιέλα, σαν μια φράση που, να, α, στη μέση μιας φράσης, τώρα πως μιλάμε να μπει κάποιος μέσα και να μας ακούσει. κάπω έτσι ξεκινάει η ταινία, σε μια θιέλα, βροχής, κάποιοι που κουβαλάκανε κάποια σκουπίδια, και ο πρωταγωνιστή δεν είναι κανένα ωραίο τύπο, κανένα στάρι-ατιστάρι, ένα νεχρό. Ένα που αποφάσισε εκείνη τη στιγμή ακριβώ που έχει γυρίσει από την απομόνωση να πάει στα ορειτήρια και να πεθάνει. Ε, πολύ δύσκολα ξεκινάει η ταινία με τέτοιου ήρωε. Ε, πράγμα που καταρχήν δεν μπορεί να το αποδεχτεί ο κινηματογράφος, όπω γίνεται στη χώρα μα. Η ταινία λοιπόν, ο νεκρός αυτός παραδίδει τη σε κάποιου που θα κοιμηθούν απόψε ε, έχοντα πλάτη ένα νεκρό. Και δεν μιλάνε γι' αυτό, παρακάνουν τι καθημερινέ δουλειέ όπω να πλύνουν τα πόδια του. Να τα σοβρακά του, ένα κολλημένο εκεί πέρα που συνεχώ είναι στην ταινία γιατί τα παίρνει όλα και χωρί να την εξηγεί. Γιατί λέει πρέπει να και γυρίζει και αφού δεν μπορεί κανεί να μιλήσει, καταλήγει στα βαπούτσια του. Λέει ένα πέρα και ο θάλαμος κοιμάται όπω κοιμάται 30, 40, 50, 60 χρόνια και συνεχίζει η ιστορία τη ταινία. Ε, έχουμε κάποιε ανακρίσει όπου η εξουσία θέλει να μάθει τι σημαίνει άκυρο που δεν σημαίνει τίποτα και ακριβώ επειδή δεν σημαίνει τίποτα σημαίνει για του κάτι γιατί του κάνουν πλάκα και λένε άκυρο άκυρο ότι δίθεν ένα σύνθημα και αυτοί ψάχνουν να βρουν το άκυρο. Μέχρι που το άκυρο τελικά γίνεται σύνθημα γιατί από μόνο του. Καμία συνομωσία δεν υπάρχει, καμία κοινωνική προέκταση στη συνομωτήσαμε για να εξεγερθούμε. Το συνομιλήσαμε, βγαίνει αυτόρμητα από μέσα τους. Και γι' αυτό έχει και αυτή την έννοια εξέγερση. Ε, πολύ με βόλεψε έτσι πω ε, τέλειωσε αυτό που είπες, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω ε, η ρόλη όλη που έχεις παίξει, που... Του ονομάζομαι τέλο πάντων φρικιό, οι δημοσιογράφοι και οι κριτικοί και αυτοί όλοι τέλο πάντων. Ε, είναι άνθρωποι που εντάξει είναι διαφορετικοί, να το πω έτσι. Είναι, ε, έχ, αντιστέκονται ρε παιδί μου από μέσα του, έχουν κάποια πράγματα να πούνε, αλλά δεν είναι στο στέλνο ότι έχουν ιδε, ιδεολογικοποιήσει κάποια πράγματα και χρησιμοποιούν πλέον ξύλινη γλώσσα για να τα περάσουν στον κόσμο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν αυθόρμητα. Αυτό, ε, εγώ ομολογώ ότι αυτό ήταν που μου αρέσει περισσότερος τρόμος που έχει παίξει. Δηλαδή στο ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι σαν... Ε, σαν και εμένας πούμε, σαν και τον άλλον που είναι απέναντι στην Μασόλα σαν όλους του έξω που έχουν κάποια πράγματα από μέσα τους παρόλα αυτά δεν θέλουν να τα ε, ιδεολογικοποιήσουν για να προσιλητήσουν κόσμο, αντίθετα τα κάνουν για τον εαυτό τους και τα κάνουν χωρίς ε, καμιά προηγούμενη προεργασία να το πω έτσι Α, ε, και ίσως ε, αυτό να είναι και η μοναδική ελπίδα να το πω έτσι που απομένει, τελος πάντων, για να γίνει κάτι πραγματικά, κάτι ουσιαστικό και κάτι ανατρεπτικό ίσως. Βόγω, λοιπόν, εντάξει. Για να ακούσουμε την παράδο. Yeah. κόσμο, γύρω στα χιλιά άτομα, συζητήθηκε το ενδεχόμε... και αποφασίστηκε κατάληψη του Πολυτεχνείου με αίτημα την άφεση των uh, 24 παιδιών που συλλήφθηκαν καταλήψει καταλήψεις τέ, σήμερα το πρωί από την έφοδο των ΜΑΤ, σύν των 9 που παραμείνανε. Δεν ξέρω, τα ξέρετε όλα όσα έχουν γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ε, οι 9 να τα... απο... από το 40 που αρνήθηκαν να δώσουν τα αποτυπώματά τους ε, ε, ε, παραπέμπθηκαν για επίθεα και όλος ο κόσμος αποφάσισε να μείνει και να διαδηλώσει αύριο στα δικαστήρια 11 η ώρα το πρωί. Άσχετα με τη σημερινή υπόθεση, σχετικά μάλλον, επίση ο μικρός χτες που συλλήφθηκε το βράδυ, 11.30 ώρα παραπέμπεται αύριο με κακουργήματα. Υπάρχουν αναπιβεβαίωτε φήμες ότι τα παιδιά θα φεθούν όλα ελεύθερα σήμερα, δηλαδή ότι το αίτημα θα γίνει δεκτό, και θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια μηχανία στον κόσμο αυτή τη στιγμή, λόγω των πληροφοριών. Ο εισαγγελέα, από ό,τι μάθαμε, είπε να του αφήσουν. Τα ΜΜΕ, όπω ίσω ακούτε, λένε ότι θα του αφήσουν και θα οριστεί τακτική δικάσιμο. Αλλά μέχρι τότε υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνομοκρατία, δακρυγόνα, ε, κατάσταση δηλαδή που είχαμε χρόνια να ζήσουμε στην Αθήνα. Και πάρα πολλοί κόσμο στου δρόμου. Με τι καταλήψει, τι γίνεται. Με τι καταλήψει, αυτό που έγινε πέρα από αυτά που είπαν οι ίδιοι, Νομίζω αυτά τα ξέρετε ότι πήγανε, ναι, ότι υπάρχουν ναι, κάποιε ναι. κατηγορίε και όλα αυτά. Ε, το άλλο που κάνανε είναι να πιάσουν όλου του ιδιοκτήτε ή τι αρχέ, τι οποίε ανήκουν τα σπίτια. Για παράδειγμα, στην Κεραμικού πιάσαν τον κύριο Προβελέγγιου, πήγαν εκεί αστυνομικοί στο σπίτι του. Του πήραν μια πολύ μεγάλη κατάθεση που ζητούσαν τα ονόματα των παιδιών που κατοικούσαν εκεί. Ε, θέλανε στην ανάκριση να του πει το, το καθεστώ που υπήρχε. Ο ίδιο του είπε ότι η Κεραμικού είναι μια κατάληψη στην οποία ο ίδιο συνενεί. Ε, του ζητήσανε να μα κάνει δίωξη, ο ίδιο αρνήθηκε και είπε ότι δεν, ε, δεν πρόκειται να το κάνω αυτό στα παιδιά, σα-ίσα -ίσα που κάθισαν πολύ αξιοπρεπώς στο σπίτι. Αλλά το ίδιο δεν έγινε και με τι άλλε τρει καταλήψει. Ο Δήμο Αθηναίων έλαβε μέτρα αμέσω, πήγαν μέλη του Δήμου Αθηναίων στην κατάληψη Σαχαρνών και Χέιδεν και ασκήθηκε νέα δίωξη σήμερα στα παιδιά. Το ίδιο και στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων στην Αλκαμένους και φαντάζομαι, χωρί να το ξέρω, ότι θα γίνει το ίδιο και στην Δροσοπούλου. Δηλαδή πέρα από το, την προληπτική σύλληψη των 24 ατόμων οι ίδιοι κινήσανε μια γραφειοκρατική και όχι μόνο διαδικασία που να, θέλει να κλείσει όλες τις τέσσερις καταλήψεις. Και αυτό είναι ένα από τα αιτήματα του κόσμου που είναι μέσα στο Πολυτεχνείο τώρα ότι θα είμαστε εδώ μέχρι να διασφαλιστεί και η επιστροφή των καταληψιών στο σπίτι, στα σπίτια τους. Τώρα τι θα γίνει σήμερα δεν ξέρω. Σίγουρα έχει οριστεί η δεύτερη συνέλευση 12 η ώρα στο ΜΑΧ σήμερα. Και αύριο το πρωί συγκέντρωση για διαδηλώσεις τα δικαστήρια που θα δικάζονται 24. Μάλιστα. Λοιπόν οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και ξαναπάρε τηλέφωνο για να το μαθαίνει και ο κόσμος από εδώ πέρα. Ναι, ναι. Έγινε ανάλυση. Κλ, ε, Κλείσε με λίγο από τον αέρα να μάθω και τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. ναι. Εμείς οι βιάστεες μέσα πάνε στις ιδιές Ποιο δικαίωμα θα μας καταδικάσεις Δρώμα το πολυμό το κεμπάλι σου θα σπάσεις Πόλες τα σακηδές πάνε στα αρτηγή Τα βείς άλλη πίδα διαδίδωτες ιχύ Σκέψου, όμως πώς τους έπιαξες εσύ Είναι τη ζωής ο σκοπός, και θα φερείνες να γίνει με σε δουλειά. Αν γράψουμε, σκεφτόμαστε χωρίς να τα κοιτάμε. Να ζήσουμε πανελόκληρη το μόνο που ζητάμε. Στο αίμα μια εξέγερση μπορείς να καταπνίξει. το πειθούμε μέσα, μας ποτέ δεν θα το στείλει. Καμιά φορά στο μì. πολύ Στα είναι τρελή. ποτέ τη ζωή. Το άκρος ενδιαφέρον διάλειμμα ε, κάτι που ρωτούσα τάχι και πριν όταν δεν είμαστε ε, βασικά το ερώτημα είναι ε, από πλευράς μου η απορία μου το πως ε, γεννήθη, σου γεννήθηκε η ιδέα να κάνεις μια ταινία που να έχει σχέση με τις φυλακές και τον παραλληλισμό με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων γενικά η ιδέα ένα σενάριο. Ε... Κοίταξε να δει. Ε... Κάθε ένας έχει μια... έναν τρόπο ή να γράφει, να σκέφτεται, να Εν πάση περιπτώσει να λειτουργεί. Έναν τρόπο ζωή, έναν τρόπο σκέψη. Δεν ξέρω αυτά καλά. Δεν ξέρω δηλαδή πώ μπορεί να λειτουργήσει ένα συγγραφέα ή ένα σεναριογράφο. Ε... Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου και αυτό δεν αποτελεί και κανένα. Για παράδειγμα, ας πούμε, μένα με βασάνισε μια εικόνα περίεργη ξύπνα κατ' το πρόεδρο σπίτι μου, πήγαινα στο σχολείο και την διάμεσα στο σχολείο υπήρχε μια τεράστια φυλακή, η φυλάκη της Έγινας, με διάφορες ταμπέλες απάνω και γεμάτια. Άκουγες και έναν φοβερό ψίθιρο από μέσα, επί 12 χρόνια περίπου. Και αυτή η φυλακή το βράδυ που γυρίζα από το σχολείο, γιατί πήγαμε και το βράδυ, α πούμε, για το σχολείο, με τα παππέδια εκεί πέρα και τέτοια, τα βλέπα στη φυλακή έτσι να, να περιφέρεται μέσα, να λάμπει, να αναδύεται μέσα στη θάλασσα, έτσι να κουνιέται με το λαφρό ματάκι. Αυτό με συναδεύει από πέντε χρόνια περίπου. Θα μπορούσα να πω περιφραστικά λοιπόν ότι η πρώτη εικόνα, ας πούμε, για αυτό που ζούμε, για αυτό που νιώθουμε, οι πρώτες σκέψει ε, ακολούθησαν αυτήν την εικόνα. Ε, Εν σε ένα σενάριο που μπορεί να κουβαλάω από πέντε χρόνο. Γιατί είναι, δεν, η ταινία από τη είδατε κι εσείς δεν είναι μία φυλακή. Δεν είναι μόνο μία φυλακή, ή, ή, γίνεται εκεί, ή, ή γίνονται εκεί πράγματα που συμβαίνουν ρεαλιστικά μέσα σε μία φυλακή. Επομένω, είναι σύνθεση πολλών πραγμάτων που με ε, ακολούθησαν σε όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα. Κάποιε αναμνήσει προσπαθούν να να αποδιώξω και δεν μπορώ. Ε, Κάποια στιγμή κάποιοι περιορισμοί όπω ένα σύρορα τραβάει τον σάκο, τον αδειάζει δίπλα σε ένα σπίτι και αγαπάει μόνο το μαγνητοφωνό του και όλο το σπίτι, όλη τη ζωή είναι ένα σάκο με τρει φωτογραφίε, ένα δισκάκι α πούμε και ένα μαγνητόφωνο. Ε, όλα, αυτά, όλα αυτά είναι προσωπικά βιώματα ή και δεν είναι. Γιατί ποιο μπορεί να πει για την τέχνη ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε τη μόνο από το προσωπικό μα, δικό μα βιώμα. Ε, το σενάριο κάποια στιγμή έσκασε έτσι από μόνο του. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν και κάνω μια προσπάθεια να το γράψω κάνα χρόνο αλλά όταν άνοιξα το τετράδιο να δω τι έχω γράψει έρωψε, είχα δει ότι είχα γράψει μόνο μια φράση για σου. και ψάχναμε να το υπόλοιπο που στο διαλέγει. ένα χρόνο έχω κλειστεί ας πούμε στην Αιγινά να ένα σενάριο και βρήκα μια φράση που έλεγε ότι για κάποιον που έχει πεθάνει ευτυχώ που ξέκασε τα τσιγάρα του και ανησύγησα γιατί κάποια στιγμή έπρεπε να γράψω ένα σενάριο και όταν άρχισα να το γράφω το σανάριο δεν μου πήρε πέρα μόνο 25-26 ημέρες για να το γράψω. Επομένω, αυτή η μέθοδος ή αυτή η ταινία, δεν ξέρω αν θα ξανακάνω ταινίες, μάλλον θα ξανακάνω από τι φαίνεται. Ε, Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω αυτή την τόσο λεπτή διαδικασία του, ανθρώπινη, εντελώς διαφορετική, έξω από κανόνες ε, του να ξαναγράψω ένα σενάριο. γιατί τώρα να ξανακάνω ταινία δεν θα με παίγει να σκεφτώ κάπως έτσι. Ε, ναι, θα, να, ρωτήσω, να ρωτήσω και εγώ πρώτα κάτι. Επειδή ε, όλα αυτά που λες, δηλαδή μάλλον αυτά πράγματα που έχεις στο μυαλό σου και που τα λες, φαίνονται λίγα και αντιφατικά και παράδοξη σχέση με το γεγονό ότι έκανες μια ταινία που μπήκε σε μια διαδικασία διαγωνισμού σε φεστιβάλ. Ε, υπάρχουν άνθρωποι, όχι απλώς κάποιοι που θέλουν να κάνουν ταινίε να... τον ειρώ τους θελωσμάτων να γίνουν σκηνοθέτε. υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν μουσική διάφοροι που θέλουν να ασχοληθούν με διάφορες μορφές να το πω έτσι τέχνες και οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ε, Πιστεύεις ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση και αν εσύ συνεχίσει να κάνει ταινίε, θα ξαναμπείς, σε διαδεθμένος, θα ξαναμπείς αυτή τη διαδικασία ή θα προτιμήσει κάτι άλλο αν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορείς δηλαδή να δημιουργήσεις κάτι χωρίς να μπεις στις διαδικασίες που σου έχουν στρώσει κάποιοι άλλοι και που εσύ τις γουστάρεις. Αλλά κάνεις αυτό που θες με τους όρους που το θες εσύ. Κοίταξε, είναι καλή ερώτησή σου. Ήθελα να πω το εξή όμω. Ότι δεν μπορούσα να κάνω κοιματογράφου, να κάνω μια ταινία εν πάση περιπτώσει ή οποιοδήποτε άλλο, εκτό αν, αν δεν έκανα μερικά πράγματα. Τα οποία αυτά μερικά πράγματα είναι απλά. Ότι θα κάνει και εσύ, και ο Α και ο Β για να κάνει μια ταινία. Δεν έκαναν τίποτα περισσότερο. σαν ένα και το κεντροκυματογράφο, μου δώσα τα δυνατό λιγότερα χρήματα και όταν κατάλαβε τι ταινία πρόκειται να κάνουμε, δεδομένα είδε το υλικό τη ταινία και χρειαζόταν κάποια άλλα χρήματα να τελειώσει, έδωσα τα μισά από αυτά για να μείνει η ταινία στα ένα χρόνο. Και όπω Δηλαδή μέσα σε αυτέ τι διαδικασίε δεν μπορούσα μέσα σε αυτή την κόντρα αν θέλει να κερδίσω πολλά πράγματα. Το μόνο πράγμα που κέρδισα είναι ότι η ταινία και εδώ κυνηγήθηκε χοντρά η ταινία, χοντρά, με χοντρά γιατί μιλάμε με το κινητογράφο είναι και ζήτημα συντεχνιών έτσι, ανθρώπων που δουλεύουν και έχουν συμφέροντα γιατί τα χρήματα στο κιματογράφω που το ξέρει είναι τεράστια. Ε, το, μόνο που, το μόνο που μπορούσα να κερδίσω είναι ότι έβγαλα ένα στην ταινιά έτσι ξαφνικά και είπα ότι η ταινία σα γίνει μόνο με νέου ανθρώπου. Μόνο με καινούριο, με ένα χοντρό ρίσκο όμω. Γιατί αν δεν σου κάτσει, λόγω εμπειρία, τι κάνει. Κατάλαβε λοιπόν. Όμω και... όμως μένα μου κάθισε. Δηλαδή η είναι νέα, ο σκηνογράφο είναι νέο, ο περατέρων είναι ένα ο Αυτή τη στιγμή χτυπάει ένα από τα καλύτερα βραβεία εδώ πέρα. Αν όχι το πρώτο βραβείο, δηλαδή, το Η φωτογραφία σίγουρα είναι μέσα, είμαι υποψήφιο. Δηλαδή μαζί μου, η πρότασή μου δεν ήταν μόνο η ταινία. Ήταν 20 καινούργοι ηθοποιοί, και όχι Θοπιάκια, 20 καινούργοι ηθοποιοί. Ήταν 10 άνθρωποι, α πούμε τεχνικοί, και ήταν στο πρακτικό μέρο ηλεκτρολόγοι και πάλι και ήταν και άλλοι 10 στο art μέρο, α πούμε καλλιτέχνε. Καλλιτέχνε όμω, βαρβάτιο και καλλιτέχνε τη πλάκα. Όλοι αυτοί είναι καινούργοι άνθρωποι, το θεωρώ κέρδο, και δέχτηκα φοβερέ πιέσει για να μην του πάρω. Αναβαίνεις. Αυτό που μπορούσα να κάνω ήταν αυτό, καταρχήν. Τώρα τι θα γίνει μεθαύριο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί είναι αβέβαιο το μέλλον του ίδιου του κινηματογράφου αλλά χρειάζεται άλλο είπους πράγματα. Εμείς κάναμε κινηματογράφο, λοιπόν, χωρίς μία δραχμή. Δεν θεωρώ την ταινιά μου την έκανε και το κινηματογράφο. Τι θεωρώ εντελώς ανεξάρτητη παραγωγή. Ε, επειδή έχουμε μονάχα ένα μικρόφωνο, θα μας συγχωρήσετε για τι μικρές διακοπέ. Τώρα το μικρόφωνο πρέπει να πάει στο Βασίλη για να ρωτήσει κι αυτός κάτι. Ε, ναι, ο συνειρμός ήταν... Ε, για το σενάριο που λέμε, για τις λεπτές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και μου ήρθε μια ερώτηση που τη σκέφτηκα όταν έβλεπα την ταινία. Ε, Κάμποσι λένε ότι οι σημαντικοί άνθρωποι είναι αυτοί που είναι έτοιμοι να στοιχηματίσουν τη ζωή τους προκειμένου να ζήσουν με αξιοπρέπεια και όχι απλώς να ζήσουν. Δηλαδή νούμερο ένα προτεραιότητά του δεν είναι να επιβιώσουν, αλλά να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Ε, και αυτό δεν χρειάζεται να είναι καλλιτέχνε γιατί τελος πάνω μην τα παρεξηγούμε τα πράγματα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, αγρότης, μαραγκός να είναι, στην εθνική αντίσταση περάσαν και πέθαναν άνθρωποι εντελώς. Δεν είναι καλλιτεχνικό ιδίωμα ή επιστήμονε ή οτιδήποτε. Είναι ένας σημαντικός άνθρωπος. Ε, όμως πιστεύω ότι σήμερα, ε, αν και βέβαια δεν είναι ο μόνος τρόπος να ανακαλύψει κανεί ένα σημαντικό άνθρωπο, παρ' όλα αυτά νομίζ Τίθεται το ζήτημα να, να ρισκάρω τη ζωή μου προκειμένου να διατηρήσω την αξιοπρέπειά μου. Συνήθως η αξιοπρέπεια ε, στερείται πολύ, πολύ σε μικρά μικρά κομματάκια ήπουλα και δεν το πολύ καταλαβαίνεις. Δεν νομίζω, δηλαδή θέλω να πω ότι ε, σήμερα δεν είναι όπως παλιά που α πούμε, παραδείγματι έρχονται οι Γερμανοί, σε πιάνε και ήθα μαρτυρήσεις τους φίλους σου και θα ζήσεις αναξιοπρεπώς ή θα πεθάνεις εκεί. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχήματα σήμερα στη ζωή. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο απαλή, ύπουλη και καθοριστική αυτή η διαδικασία που κανείς πεθάνει ε, ε, Αυτό το ερώτημα, εσένα δεν ξέρω, σε απασχολεί, βλέπεις δηλαδή ότι κατά βάση έτσι γίνεται στη σημερινή πραγματικότητα. Α, δε, αν κατάλαβα καλά, είναι πώς μπορεί κανείς να οδηγηθεί στην αξιοπρέπειά του αυτο το ερωτημα εσενα δεν ξερω σε απασχολει βλεπεις δηλαδη οτι κατα βαση ετσι γινεται στη σημερινη πραγματικοτητα αν καταλαβα καλα ειναι πως μπορει κανεί να οδηγηθει την αξιοπρεπεια του το νομίζω ότι στις μέρες μας δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Ναι. σπανιότατα μπαίνει το ερώτημα ή θα πεθάνω ή θα ζήσω με αξιοπρεπειά. Μπορείς να ζήσεις, αλλά η θα πεθανω τι θα κάνεις στερήση, κάνεις μια μικρή υποχώρηση, μια μικρή υποχώρηση από εδώ και μετά από χρόνια γυρνάς και κοιτάς το πίσω και βλέπεις ότι έχεις χάσει την αξιοπρεπειά σου. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό γιατί με την έννοια την αξίδηση, ότι έχουμε περάσει πολλά και πιστεύω δηλαδή, mm. συμφωνώ με αυτό που λες, δεν έχω Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε αυτό τον χώρο που ευκολότερα χάνει την αξιοπρέπειά σου και μπορεί να τη χάσεις, ότι εγώ και οι συνεργάτε μου δεν τη χάσαμε. Ούτε, ούτε ούτε στο παραμικρό δεν κάναμε καμία υποχώρηση. Ακόμα και όταν ξέραμε ότι η ταινία εδώ και εδώ την είδαμε προχτές ας πούμε, αλλά φαντάσω ότι τι διάσκημο πράγμα και πώς μπορεί να νιώθει κανεί. Όταν έχει την ταινία από σχεδόν πέρυσι έτοιμη, πέρυσι τα πέρυσι όταν η ταινία εδώ στο φεστιβάλ και δεν ήθελε το και το αρκεί να κάναμε κάποιες υποχωρήσεις και πείσαν αυτές τις υποχωρήσεις. Ήταν ότι ακριβώς βγήκε η ταινία εντελώ διαφορετική από ότι... από ό,τι έπρεπε. Τώρα ποιος ορίζει το έπρεπε, το ξέρουμε όλοι. Ε, λοιπόν δεν υποχωρήσαμε καθόλου. Ούτε τους καραγκιόζητες κάναμε στα... μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί καλός και ακώς, με κάποιες ταινίες έχει δημιουργηθεί ένα κασέο που πάνε απ' έξεις, παίρνεις δεν παίρνεις τρίχε, αλλά γίνεσαι καραγκιόζης. Ε, κρατήσαμε, θέλω να πω, την αξιοπρέπειά μας ε, με πολύ μεγάλο κόστος και αυτό το κάνει οποιοςδήποτε, ένας αγρότη, ένας, δεν το κάνουμε μόνο νομίζει. στο Στον χρόνο τη τέχνης όμως είναι αυτή τη στιγμή λίγοι, οι οποίοι επιλέγουν όχι με ηρωικό τρόπο, επιλέγουν να ζήσουν κάπως δύσκολο και να και ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, 40 χρόνια σχεδόν, και να ζήσει φυτικά. Ε, και να λες ότι εγώ θα κάνω αυτό. Τώρα, το, αυτό αν, αν είναι αξιοπρεπέ ή όχι είναι άλλο ζήτημα. Ε, νομίζουμε πάντως ότι κάνοντας κινηματογράφο δεν χάσαμε την αξιοπρεπία μας. Τον κάναμε, τα αξιοπρέπεια διαθέταμε. Και γι' αυτό αυτή είναι η κόντρα μας ότι αν είναι να συμμετέχει μια ταινία, και εδώ είναι το ζήτημά μου, αυτό το συζητούσαμε με τη Μαρία πριν. Αν αξιοπρεπέ είναι, να συμμετέχει, όταν έχει κάνει με τέτοιε διαδικασίε μια ταινία, να συμμετέχει σε διαδικασίε εντελώ αναξιοπρεπές Αν όπως όπω είναι το φεστιβάλ. Καλά, εδώ είναι το ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή πόσα βραβεία, αν θα πάρει και τι θα πάρει ταινία, που παίζει τα βραβεία ταινία. Και θα δει ότι σε, σε πολλά από αυτά. Θα τα πάρει και όλα σας, από ό,τι θέλετε. Βλέποντας τις ταινίες, θα δούμε και τις αυριανές, μπορεί και να μην πάρει και τίποτα. Δεν έχει σημασία, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι το γεγονός μόνο ότι η ταινία συμμετέχει σε ένα φεστιβάλ το οποίο παίζεται με αυτούς του κανόνες, είναι ένα αναξιοπρεπές γεγονός. Από τη δικιά μας μπαντά, όχι από το φεστιβάλ. Ε, καλό είναι που ακούγονται τέτοια πράγματα. Ε, Πάντω, απλούστατα δεν εννοούσα αυτό. Δηλαδή, δεν εννοούσα ότι εσύ γίνεσαι αναξιοπρεπή ή συνεργάτη, εννοούσα αν σε απασχολεί σεναριακά. Αλλά δεν πειράζει. Και έτσι που εξελίχθηκε, καλό είναι να ακούγονται. Και ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι που κινούνται κάπω έτσι. Όχι, με το πεί, με το πεί. Πε το τώρα. Οι ήρωε τη ταινία πάντως κινούνται με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Ωραία. Ε, νομίζω ότι με την ερώτηση που θα πήγαινα και εγώ να κάνω το στο μου, φαίνεται ότι καλύπτει και τη δική σου. Τέλο πάντων, ε, θα έλεγα το εξή: Ότι η τέχνη, ε, δεν μου άρεσε να χρησιμοποιώ τέλο πάντων αυτή τη λέξη με κεφαλαίο, επειδή έτσι τη φαντάζει τα μυαλά πολλών. Η τέχνη μετά από κεφαλαίο, ε, είναι κατ' εξοχήν εξωστρεφή έκφραση. Ε, αυτό που τέλο πάντων έχει κάποιο στο κεφάλι του και που νιώθει και που το βγάζει και παραπέρα για να το δει και ο κόσμο. Επειδή είπες πριν ότι το σκέφτεσαι και δεν ξέρεις αν θα ξανακάνεις ε, ταινία ε, και επειδή όλα αυτά που είπες ε, δημιουργούν και την αίσθηση ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ε, τέλος πάντων δεν, ε, δεν έχουν χάσει που πει και ο Βασίλης πριν την αξιοπρέπειά τους και που παρόλα αυτά και ε, παίζουνε. Όπω εσύ με το φεστιβάλ, σε κάποιε φάσει με του όρου που θέτουν οι άλλοι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώ, παρόλα αυτά κάνουν αυτό που θέλουν, ασχετά τώρα τι ανταπόκριση έχει αυτό. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ε, λογικό είναι να μην έχει θετική ανταπόκριση από αυτού που ουσιαστικά είναι η πολέμη του πράγματο που κάνει εσύ. Ε, έλεγα λοιπόν ότι εφόσον είναι μια εξωστρεφή έκφραση ε, αυτών που νιώθει που σκέφτεται κανεί ε, το να κάνει κινηματογράφο, πώ ε, καταλήγει στο ερώτημα του ότι σκέφτεται αν θα ξανακάνει. Αν δεν θα κάνει ταινία. Δηλαδή νομίζω ότι μάλλον επιβάλλεται το να γίνει αυτό. Ε, και θα σου ρωτήσω ότι ε, με ποια λογική σκέφτεσαι ότι μπορεί και να μην ε, ξαναβγεί τέλο πάντων ω σκηνοθέτη ε, στον ελληνικό κινηματογράφο και αν σκέφτεσαι το ότι εκτός του το ότι θα προδώσεις τέλο πάντων κατά έναν τρόπο ε, της ε, τον εαυτό σου, πώ προδίδεις με αυτόν τον τρόπο και άλλους, όχι μόνο αυτούς που ασχολούνται με τον κινηματογράφο και με τη σκηνοθεσία αλλά αυτούς που γενικά θέλουν να κάνουν κάτι αλλά θέλουν να το κάνουν έτσι όπως ορίζουν αυτοί να το κάνουν και όχι έτσι όπως ορίζουν οι συνθήκες. Οπότε η ερώτηση είναι αν θα ξαναγίνει κάτι πώς, πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτό ξαναγίνει κάτι και με ποια λογική δηλαδή να μην ξαναγίνει αφού και εσύ λες ότι δεν έχει σημασία που μπορεί να σε φτύνουν κάποιοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν αυτό που κάνεις ή μάλλον το καταλαβαίνουν αλλά θέλουν να το πολεμήσουν. Και ξαναδείσαι. Καταρχήν ε, έχω την αίσθηση ότι δεν έχω απεγκλωβιστεί από, το, από την ταινία με την έννοια την εξή και στο θεωρητικό μέρος αλλά και στο πρακτικό στην κούραση δηλαδή που έχει έρθει ε, στην κούραση που νιώθω από αυτήν την ταινία δηλαδή τρία χρόνια είναι πολλά να ασχολείται κανεί συνεχώς με ένα πράγμα ε, και να το λέω κάτω από τη βάση μιας πίεση και μιας κούραση που νιώθω μιας ξεκατάρρευσης ε, για να κάνω κάτι άλλο θα πρέπει μια άλλη ταινία δηλαδή ή οτιδήποτε άλλο να δηλαδή, είναι μια ταινία στον χώρο της Τέχνη με το τάφ μικρό ε, να κάνω κάτι είναι αυτό που είπε και ο Φίλο. Πρέπει να, να νιώθω ότι υπάρχει μια συμπαράσταση από ε, να νιώθω κάπου ότι κάποιοι όχι περιμένουν από μένα, αλλά ότι θα νιώσουν κάτι. Αυτό, δεν νιώθουν, κάποιος, όχι αυτή την ταινία θα τη δει κάποιο, όχι αυτή που ε, ε, δεν είναι και πά, πάρα πολύ. Μην νομιζετε ότι είναι. Δύο-τρει εφημερίδε είναι, και κάποιοι δημοσιο, ε, δημοσιογράφοι δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω εν πάση να νιώθω ότι και νιώθω ότι υπάρχει κάποιο κόσμο ε, ο οποίο ε, να τον μερικά πράγματα. Γιατί όλο αυτό στη ζωή μας μικραίνει, έχω την εντύπωση. Μια, αν θέλεις ένα τσακ που υπάρχει στον αέρα και λες ότι κάπου, κάπου εδώ, κάποιοι σκέφτονται διαφορετικά, κάποιοι είναι κάπου αλλού ας πούμε και τα λοιπά. Μόνο αυτοί οι λόγοι με κάνουν ας πούμε να ξανακάνουν μια ταινία. Και κάποιους ανθρώπους που βγήκανε μέσα από αυτή τη δουλειά και από άλλες δουλειές που θα πάνε μαζί μου και θα πάω μαζί τους. Εάν ε, ε, αυτοί οι όροι υπάρχουν δηλαδή, που θέτω εγώ για ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, γιατί το επικίνδυνο αυτό που κάνω εγώ είναι ότι ε, κάνω διαφορετικά πράγματα με, με έναν αυστηρό πειθαρχημένο επαγγελματισμό. Δεν παίζω α πούμε στο free, α πούμε τη δηλαδή. δουλειά. Είναι μια δουλειά ο κινηματογράφο που αποτελεί μια τρομακτική πειθαρχία και, μια, και πολύ μεγάλε γνώσει. Ε, δεν κάνω δηλαδή κινηματογράφο τορνέ, πούμε για παράδειγμα. Ε, δεν κάνω κλιματογράφο νεοραλιστικό, ας πούμε, όπως ε, ε, έχουν γίνει εδώ και 40 και 50 χρόνια. Δεν μεταφέρω δηλαδή μια μιζέρια. Κάνω τον κλιματογράφο, παίζω με τους κανόνες, τελώς ακαδημαϊκά, για να πω άλλα πράγματα πιθανόν. Και αυτό απαιτεί τρομακτική κούραση. Δεν ξέρω λοιπόν σε αυτόν το, τον τρόπο που έχω βάλει εγώ μπροστά μου για του λόγου που πρέπει να ξανακάνει κανεί μια ταινία. Πρέπει να ξαναβρω του λόγου που πρέπει να κάνω μια ταινία, αλλά και του ανθρώπου θα την πραγματοποιήσω. Αυτό είναι το ένα μέρο. Το άλλο μέρο είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν και ζουν και ζουν κάπω και σκέφτονται κάπω ε, να νιώθω εγώ κοντά του και να νιώθουν και αυτοί κοντά μου. Δεν κάνω δηλαδή ταινίε στις οποίε μέσα από το εμπόριο θα τι περάσω για να, γίνω, για να δώσω εξετάσει ενό. Πολύ καλού σκηνοθέτη, ενό πολύ καλού ηθοποιού που θα τον πάρουν και θα κάνει το οτιδήποτε. Διαφήμιση, ε, ξέρω εγώ, τηλεοπτικά. Και γι' αυτό, γι αυτό επειδή ακριβώ δεν ήθελα να δώσω, δηλαδή αυτή την ταινία αν ήμουν πονηρό, ε, θα είχε έρθει η ταινία εδώ πέρα και θα έχει ξεσκίσει τα πάντα. Γιατί δεν θα έχει ρισκάρει. Πολύ απλά. Ενώ η ταινία αυτή πήρε πολλά ρίσκα. Πάρα πολλά ρίσκα. Διαφορετικό σενάριο το οποίο ε, ε, δεν διαβάζεται εύκολα από το, από το συγκεκριμένο. Εμπορικό κόσμο, όχι από τον κόσμο. Καταλάβει, μπορούσα να κάνω να πιάσω την εποχή με την έννοια δέκα άτομα, α πούμε, ζουν μέσα, δεκαδράκια εκεί πέρα, καταπιέζονται με έναν άλλο λόγο. Σίγουρα του απασχολεί η ελευθερία. Ένα ήρωα που θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί του, που να ήταν ε, όχι ακριβώ ωραίο παιδί, αλλά γοητευτικό στο τελειμμένο, και να σε πάει στη θάλασσα και πέρα από αυτό, α πούμε. Θα μπορούσα να παίξει. Εγώ την ταινία την πήγα έντοιμα. Έκανα αυτό που ήθελα και καμιά υποχώρηση. Στο, στο φιλοσοφικό μέρος της ταινία. έπαιξα εντελώς διαφορετικά αυτό εμπερικλεί και την αποτυχία έτσι πολύ πιο έντονα το έπαιξα το ρίσκανα το έπαιξα κοροναγράμματο και νομίζω ότι αισθάνομαι ακούγοντας και εσάς ότι υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο το αντιλαμβάνονται αλλά και συγκινούνται από αυτό αυτός είναι ο λόγος που μπορούσα να πιαστώ για να κάνω μια επόμενη ταινία να συγκινούνται κάποιοι Λοιπόν, ε, να κάνω ακούω την τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω πρακτική. Ε, αν ε, κάποια ταινία που συμμετείχε στο φεστιβάλ ε, δεν βραβευτεί, ε, τι, ε, ε, είναι δυνατόν να τη δεί μετά κάποιος. Και πώς γίνεται αυτό. Για αυτή την ταινία, αν βραβευτεί, καλώς να βραβευτεί. Αν δεν βραβευτεί, πάλι καλώς θα δω αυτό. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Εκείνο που μα νοιάζει είναι ότι οι έμποροι, ο ελληνικό κινηματογράφος γενικότητα, ο φίλος παρακολουθήσε παλιά το Φέρι, τον Νικολαίδη και όλους του άλλου, ε, Τότε οι ταινίες είχαν βρει μια πρόσβαση στο κοινό, κάνανε κάπου 100.000 εισιτήρια και μπορούσαν και επιβιώνανε. Ε, και γι' αυτό και πεζόντουσαν μεγάλα ιδεολογικά παιχνίδια και τα συστήματα ήταν πιο έντονα. Τώρα ο κινηματογράφος δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν πολεμιέται. Κάθε τρόπο και ειδικά ο ελληνικό κηματογράφο. Αυτή τη στιγμή, η για να πάρει μια ταινία, το πρόγραμμα τη έχουν κλείσει όλα και έχουν πληρωθεί καλά γιατί παίρνουν οι Αμερικάνικε ταινίε και παίζονται. Επομένω, μια ελληνική ταινία είναι δύσκολο να βρει αίθουσα. Πολύ δύσκολο. Και δεν βρίσκει αίθουσα, αίθουσα όχι γιατί παίζονται, γιατί πληρώνουν τα δρά, η σβολή του Αμερικάνικου κηματογράφου είναι πάρα πολύ έντονη και γιατί δεν θέλουν τον ελληνικό κηματογράφο. Κινηγείται ο ελληνικό κηματογράφο. Με ένα βραβείο πιθανόν να προσέξουν περισσότερο η διανομή στην ταινία και να την βγάλουμε στην αίθουσα, τίποτα άλλο δεν μπορεί να παίξει. Υπάρξει, Αν δεν υπάρχει βραβείο, ίσως από την πίεση του κόσμου, είναι να πάρουν υπόψη τους ότι είναι και μοναδική ταινία που οι αίθουσε γεμίσανε. Και το αποσιωπούνε. Οι δημοσιογράφοι ευκο... λένε μια ταινία που εντάξει, δεν, πήγε, δεν πήγε και κόσμο. κόσμος. <laughs> Δεν νομίζω όμω κάποιο διανομέα να συγκινηθεί και να βγάλει την ταινία στην αίθουσα για του ίδιου λόγου που μπορούμε να συγκινηθούμε εμεί βλέποντα αυτή την ταινία. Αυτό είναι, είναι εντελώ όπω πουλάει ένα κιλό ντομάτε. Δεν, Δεν τον αφορά η τέχνη, τι λέει μια ταινία. Αλλά αυτή η ταινία όμω που δείχνει αυτή την πλευρά των ανθρώπων, ναι, τον αφορά και θα δυσκολευτεί να την βγάλει στην αίθουσα. Θα θεωρήσουν, να κάνουν κάθε επομένω ενέργεια ώστε αυτή η ταινία να θεωρηθεί αποτυχημένη. Ένα πρώτο, ένα πρώτο βήμα, λοιπόν, για να θεωρηθεί αποτυχημένη, νομίζουν αυτοί, να μην πάρει βραβεία. Το επικίνδυνο είναι να της δώσουν πολλά βραβεία. Θα θεωρηθεί επιτυχημένη, μεν, αλλά μαπαδε. Κατάλαβες, δηλαδή, παίζουνε, εξαρτάται πώς θα, θα παιξουν το παιχνίδι, γιατί βέβαια έχει φανεί πώς παίζεται το παιχνίδι εδώ πέρα. Ε, θα δω και θα σκεφτώ τι θα κάνω Πώς θα τη βγάλω, δηλαδή, πώς θα βγάλω την, συγγνώμη, την, την, την ταινία στον κόσμο Θα σκεφτώ Αλλά οι διανομίες έχουν δείξει σαν πρώτη, Σε πρώτη φάση ότι δεν του πολύ νοιάζει Ναι, εγώ ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που είπες πριν Γιατί το έχω ακούσει και σε διάφορα άλλα μέρη ε, Ότι ο κόσμος άμα ένας κάποιος σκηνοθέτης Μετά δεν συνεχίσει και τα λοιπα Νιώθει προδομένο και αυτά Και ότι αυτός παναχώρησε ή κάτι ε, υπάρχουν μερικά παραδείγματα εξαιρετικά. Θα πω, α πούμε, για τον Άρητο Ρέτσο. Δεν ξέρω, εγώ ω θεατή παρακολουθώ το έργο του και έχω δει ότι έπαιξε ο άνθρωπο, ξέρω εγώ, στη μανία του Πανισόπουλου, στη φωτογραφία του Παπατάκη κτλ. Έπαιξε κάποιε ταινίε και για κάποια χρόνια μετά αποσύρθηκε. Τουλάχιστον εγώ δεν έμαθα να είναι πουθενά. Και ανέβασε τον Έαντα μόνο του, όχι σε μετάφραση, κανονικά στο κείμενο. Ε, με ένα προσωπείο και με ένα έγχορδο όργανο, ε, μόνο του όλη την τραγωδία, όλη τον έαντα. Σχεδ, ε, κάποια αποσπάσματα μου αναφέρεται. Που ήταν μια δουλειά, είναι έργο ζωή. Κατά κατ μένα δικαιώθηκε ω ύπαρξη καλλιτεχνική και μόνο από αυτό δεν, είναι, πρέπει, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ε, αν κάποιο κόσμο ε, νιώθει προδομένο επειδή ένα άνθρωπο δεν συνεχίζει να κάνει κινηματογραφικέ ταινίε. Είναι αφελή ο ίδιο ο κόσμο. Πιστεύω ότι οι σημαντικοί άνθρωποι όπου είναι βρίσκουν τρόπου να κάνουν κάποια αξιόλογα πράγματα και δεν πρέπει από αυτού να απαιτούμε. Στο κάτω-κάτω, ο κινηματογράφο δεν είναι αυταξία. Και εντελώς παρενθετικά εδώ αναφέρω ότι είμαι φοιτητή κινηματογραφική σχολή. Δηλαδή, δεν τον να από τον κινηματογράφο, κάθε άλλο. Απλώ ε, δεν το θεωρώ και αυταξία. Ε, νομίζω ότι ένα σημαντικό άνθρωπο, κι αν δεν μπορεί να κάνει κινηματογράφο, θα βρει άλλου τρόπου να κάνει κάτι που να το πιστεύει. Και όποιοι ψάχνουν και ενδιαφέρονται θα το, θα το συναντήσουν εκεί. Λοιπόν, επειδή επειδή ο Τάκης έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια ξανα δικαίωμα Πρέπει να πάει κάπου το φάνω. Ε, και η ώρα, ε, Πρέπει να δει μια ταινία Πρέπει να Εντάξει. Και η ώρα είναι 10 παρά 25. Ε, αν δεν έχει κανείς ε, θέλει να συζητήσουμε κάτι άλλο αλλά και να ήθελα, να το βλέπω. Λοιπόν, <laughs> κάπου δεν θέλω να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ε, μα καταδέχτηκε. Ε, και αυτό ευχαριστεί που τον καταδεχθήκαμε εμεί. Ε, Πε και δύο δυο... <laughs> <laughs> ατάκε τώρα για να τελειώνουμε. Ράδιο το οποίο από του 107 και 7. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω. Αυτό κάτι τυπικό που το λένε όλοι, αλλά ηλικία, α πούμε. Δεν μπορώ να κουβέντα. Ευχαριστώ. Βλέπω τα πρόσωπα σα δίπλα. Και μου είναι η Μου λύσαμε πέντε λεπτά και νιώθω πάρα πολύ καλά. Για χαρά και να πάτε καλά με το σταθμό και με ό,τι θέλετε. Δώδεκα μέτρα από την πόρτα σας και σα περαβρέχει. Με το γνωστό τροπάρι, του λόγο δεν πρέπει. δίσθη στο πολυτεχνείων με σκοπών τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίματων πολιτών χρονια χρόνια πολλά, 3-2 στο σπίτι καλά και στο κουφού την πόρτα πρώτα μάνα People try to put us down, talking about my generation, just because we get around. What we ask to say Generation This my, is my, my, my generation favorite generation generation People try to put us to death in generation Just because we could get around Forget get old. Είναι, είναι, είναι ότι είχαμε και κάποιε καινούργιες γύρω από το χώρο του Πολυτεχνείου, τα μάτια έχουν αφινιάσει. Όσο αφορά τη δικαστική πλευρά του θέματος, το... η δικογραφία έχει φύγει από την ασφάλεια και είναι στου δύο εισαγγελείς οι οποίοι τώρα τη μελετάνε και σε κάποια ώρα θα έχουν βγάλει απόφαση θετική ή αρνητική, αθετη... αν δηλαδή υπάρχει για αυτούς αξιόπινη πράξη. Θα απαγγείλουν κατηγορητήριο και θα αποφασίσουν αν θα είναι αυτόφορο ή τακτική δικάσιμος. Τα πάντα δείχνουν, από ότι λένε τώρα διάφοροι της συγκλήτου και τη δημοσιογράφια από εδώ και από εκεί, ότι θα οριστεί τακτική δικάσιμος αν υπάρχει κάτι αξιόπινο Και ότι τα παιδιά θα αφαιθούν σήμερα ελεύθερα. Βέβαια όλα αυτά είπαμε είναι ακόμα φήμες. Ο κόσμος είναι αρκετό του πολυτεχνείου. Υπάρχουν φράγματα στην οδό αβέροφ. Η κατάληψη συνεχίζεται και όπως είπα και πριν υπάρχει μια συνέλευση στις 12 η ώρα το βράδυ. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ και για την... Για καινούργια σύλληψη. Α το αυτό. Ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την... την όλη επικοινωνία. Να πω ότι και εδώ πέρα με παιδιά του ότι ετοιμάζεται να κάνουν μια κατάληψη στη Θεολογική Σχολή. Ναι. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια ναι. έτσι ανοιχτή συζήτηση με αρκετό κόσμο. Ναι. Αλλά θα επικοινωνήσουν αργότερα. Υποθέτως έκανα μισά ώρα το πολύ με το σταθμό εδώ πέρα για να πούνε τελικά... Τι έγινε. Ωραία. Έγινε να είναι Ναι, ναι Καλό